Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Arta FM και στέρεο. Κυρίες μου και κύριοι Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2689, 4060 είναι το τηλέφωνο μας για να μας κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις Και να μας πείτε τα δικά σας Πολλές καλημέρες στην Κουζάνη Μέσω του ραδιοφόνου ΑΕΤΟΣ ναι. Στην Κουζάνη ιδιαίτερα καλημέρα Και να πούμε και για μία ακόμη φορά περαστικά στο φίλο μας Τον τον ε Να το ξεπεράσει εκεί το θεματάκι που έχει Να επιστρέψει στο ραδιόφωνο Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, καλημέρα στα Σέρβια Καλημέρα σε όλους τους φίλους μέα Πρέ στην Κύπρο Σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω του Ιντερνεδίου και όχι μόνο Να είσαστε καλά απαξάπαντες Και να Κάνουμε μια περατζάδα Στον τοίχο και σήμερα Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ε, Κάποιες φορές Σας κουράζουμε λέγοντας, επαναλαμβάνοντας μάλλον ε, τα ίδια πράγματα δεν είδαμε ακόμη τίποτε έχουμε πει πολλές φορές θα δούμε και άλλα έχουμε να δούμε και άλλα πολλά και ο του θάματος χθες που λέτε η Ελλάδα να σας, το, να σας το πάρω αλλιώς να το χορέψουμε παρέα η Ελλάδα χθες λοιπόν δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει μες την πλέρια ευτυχία που ζούσε και σκέφτηκαν τώρα σκέφτηκαν και οι δημοσιογράφοι τι να κάνουμε ρε παιδί μου να, να γιομίσουμε τον τηλεοπτικό χρόνο να προσφέρουμε μια ποιότητα να δείξουμε ανθρώπους στην τηλεόραση οι οποίοι έχουν να προσφέρουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο στην κοινωνική δικαιοσύνη και σκέφτηκαν να πούμε και κάλεσαν τον Παλτάκο σου λέω τον Παλτάκοντε τον Ισλαμοφασίστα αυτόν το, το Φενταγίν το Βασιλοχουντικό αυτόν μπράβο Αυτός λοιπόν ο, ο Βασιλοχουντικός αφού η. η, η για δέκαστο δημοσιογράφου του κάλεσε Δεν γινόταν. Αμίμ που βγάζει τον Παλτάκο τώρα. Στα καλά καθόμε, δεν γίνεται, ρε μου. Και τι είπα ο Μπαλτάκο. Θα κάνω νέο κόμμα. ναι παιδί μου, και θα το κάνουμε με αυτό το κόμμα λέει, θα το ονομάσουμε ρίζες Και αυτό το κόμμα, μη να χωριέ, έτσι, λέει. Να ενημερώσω του ε, τηλεμαλάκε ότι. Δεν θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία Διότι εκεί που μας ταγχωμένοι Μες στην Νέα Δημοκρατία Βασιλοχουντικοί, χουντοχουντικοί ε, Ισλαμοφασίστες Και θα είναι και χριστιανικό το κόμμα Τη διαβεβαίωσε την κυρία αυτή τη δημοσιογράφα Και ε, επιτέλους δηλαδή, Ανάσανε ο ελληνικός λαός Κυρία μου και κύριέ μου Ο Μπαλτάκος κάνει κόμμα Και θα είναι και χριστιανικό Και ε, ε, δεν θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία Αυτά λοιπόν, σε ρωτάω τώρα. Δηλαδή, εσύ πες μου, αμαζέψει το του πατριώτη καρατζαφέρι ένα, ένα 1,5% όπω έχει. <Κι> κάτι Ισλαμοφασίστε, Ισλαμο Βασιλοχουντικοί, Κάτι Βασιλοχουντικοί, Κάτι χουντικουντικοί, Κάτι έτσι, κάτι αλλιώ που στεγάζονται στην πατριωτική δεξιά παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν ένα εκπρόσωπο σαν τον Μπαλτάκο, παιδί μου. Αλλά σημασία μεγάλη δεν έχει η μαλακία η οποία διαπράττεται καθημερινώ. Με συγχωρείτε κιόλα πρωί-πρωί <ΣΣΣΣ> είδατε. Δεν είχε άλλο πρόβλημα η Ελλάδα χθες και ε, έπρεπε να σου παρουσιάσουν το, το μπαλτάκο διότι μεγάλο μπαλτάκος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στην ελληνική κοινωνία 70 χρόνια τώρα ξέρεις πόσους έχουν σφάξει οι μπαλτάκοι για να είναι ε, τα αφεντικά στην εξουσία άπειρος, οπότε τώρα έφτασε η ώρα μεγάλη να κάνει και οι Μπαλτάκο όπως λέγαμε ταμτάκος τι ταμτάκος, τι μπαλτάκος λοιπόν να κάνει κόμμα και ο Μπαλτάκος με την παρέα του χέχεμας. Κυρία μου και κύριέ μου, το έθερον το οποίο συνεκεκλώνησε το Ελλαδιστάν χθες, ήταν η συνέντευξη η οποία δόθη στους Ακέραιους, αδέκαστους, ανεξάρτητος δημοσιογράφους Κυρία, κυρία, κυρία, κυρία, κυρία Οχτώ φορές κυρία Κοτσιόνι Και φυσικά Στο πάθος για το χρήμα Σε κάνει Παύλο Τσίμα Στον, αδέξα, στον αδέξαστο Στον αδέξαστο Στον αδέκαστο Στο... Στο Μάστορα τη Δημοσιογραφία, στον Παύλο Τσίμα, που όπω σα έλεγα προχθές είναι και σύμβουλο στην Αριάνα Χάφινγκτον, σύμβουλο έκδοση και μα έκανε ρεπορτάζ για το πως οι κλανιές μα θα μυρίζουν τριαντάφυλλο και σοκολάτα. Κυρία μου και κύριε μου, ε, φυσικά νομίζω ότι ε, και εάν είχε εγκεφαλική παράλυση και έβλεπε χθε τη συνέντευξη του Τσίπρα, κάποια στιγμή δεν θα άντυχε, θα πέταγε το τηλεκοντρόλ στην οθόνη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, εντάξει δεν μιλάμε για τους φενταγήν του Τσίπρα Τους φενταγήν συνασπι, συνασπιστές, ε, τους παλαιότερους αυτούς τύπους, αυτού του τύπου της αριστεράς Μιλάμε τώρα για τους καινούριου οπαδούς του, οι οποίοι σοριδών του δίνουν την εξουσία Κάποια στιγμή ρε μου, πρέπει να στήσετε και αυτοί εκτό κι αν έχει πολύ βουλοκαίρι μέσα Να ακούσετε τι λέει ο άνθρωπο. αρχηγός σας είναι Αρχηγό σας είναι εδώ να πούμε να ακούσετε τι λέει ο άνθρωπος, πέρα από το τι κάνει, να ακούσετε τι λέει ρε παιδί μου κάποια στιγμή ο αρχηγός σας. Λα, λα, λα. Βέβαια αν εξαιρέσουμε το χαμό που έγινε στα μαζικά μέσα εξανθλίωσης, που ο αρχηγός εδώ και συνέντευξη, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εδώ και συνέντευξη. Κάποια στιγμή λοιπόν τον ρώτησαν τι θα γίνει άμα γίνει εξουσία ο Τσίριζα και η απάντηση κρατήστε τη σας παρακαλώ, αν θέλετε δηλαδή είναι η εξής. Δεν είναι περίπατο στην εξοχή Η Ελλάδα έχει πέσει στον κρεμό Και για να ανέβει μπορεί να ματώσει Αυτά στα λέει ο Τσίπρας Μεγάλη πρόσεξε Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Δεν ματώνει Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Δεν περνάει αυτά που περνάει Πέντε χρόνια τώρα Για να την ανεβάσει ο Τσίπρας θα ματώσει Κρατήστε τα σας λέω αυτά που λέει ο Αλέξη, Διότι ο Σονούπος επειδή είναι Πριν δύο χρόνια σας το λέγαμε Το τελικό solution Για την κατάσταση η Αλέξιδες της ιστορίας Παρακαλώ Ναι Υπάρχει αυτή η περίπτωση Ναι mm. Ναι ναι ναι, mm. ναι υπάρχει τηλεκογρατή και αυτή η περίπτωση Ο Αλέξης Τι να καταλάβει από μάτωμα αλλά η περίπτωση που λε, μπορεί να υφίσταται ότι Αυτά που περνάμε έξι χρόνια δεν είναι μάτωμα Και το κανονικό μάτωμα θα έρθει με τον Αλέξη Να δούμε πόσα πίδια παίρνω σάκος Αλλά κρατήστε το σας λέω κρατήστε τα Όλα αυτά βέβαια δεν πρόκειται να τα θυμόσαστε εκείνη την εποχή Που θα συμβαίνουν πράγματα και θάματα Με τον Αλέξη πρωθυπουργό και το στρατούλι μας Μικ, Αλέξη σου λέω μια κουβέντα φιλικά Μη και δεν κάνει υπουργό το στρατούλι. Έχουμε κινήσει προς τα κάτω Να πούμε και θα γίνει το έλα να δεις Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Κυρία μου και κύριέ μου Ορίστε παρακαλώ Έλα ρε φούρνα ρε. Να πας το καλό ρε, και καλή επιτυχία ρε <Δεν> έλα ρε, έλα ρε, τώρα καλό δρόμο Άντε πάρε ο τηλέφωνο να μαγειρίσεις, καλή επιτυχία Γεια, γεια, <Συσχε> καλό δρόμο, γεια Ρε <Συσχε> τσι τραβάει, άντε ρε τσι πραπρατσιπραπρατσιπρατσιπρατσιπρατσιπραπρα πρα, πρα, πρα, πρα, πρα, πρα, πρα, Έλα, άντε, τελείωσε Λοιπόν, άκου, για να έχει καλό δρόμο, τώρα και καλή επιτυχία, άκου Κράτησέ το σου λέω αυτό το πράγμα Κράτησέ το θα μου πει τι να κρατήσει. Πάνω στο μεθύσι της <το> νίκης Τι να κρατήσει. Και το μεταξύ Ένας εδώ τώρα τι να λέω εσάς Εκεί παρακάτω στην Πελοπόννησο Και αυτά Μου στείλε κάτι φωτογραφίες Απ' τη σύναξη του Τσίπρα Αξύ επειδή Όσο να άνε ας πούμε γνωρίζεις πρόσωπα και πράγμα Μου λέει αυτός δεν είναι βασιλοχουντικός ήτανε του λέω βασιλοχουντικός Μιλάγαμε ξέρεις αυτό μου λέει δεν είναι Πασόκι μέχρι τα μπουνια. Ήτανε Πασόκι μέχρι τα μπουνια. Τώρα είναι Τσιπριζέο. Τούτου εδώ οι γυναίκε πρωτοστάτσε. Αυτή μου λέει δεν ήταν στην Ονέδη και χόρευαν εκεί και Έλα ρε, του λέω τώρα. Πλάκα μου κάνει. Έλα του λέω. Τελειώνεται τα Αυτά που λε κυρία μου και κυρία μου και τελειώνοντα το χαρούμενο τσίρκο του Αλέξη από τα Γιάννενα όπου συνεχίζει την πενθήμερη του Αλέξη. Παρακαλώ. Αμπράβο. Ναι. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Ναι, για. Μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα, νομίζω ότι θα μπουν στην κολυμβήθρα. Όπω μπήκαν οι άλλοι στην κολυμβήθρα του Ανδρέα, κάτι βασιλοχούντζε, χουντάκι, χουντάρε τώρα έτσι. Έγιναν ξαφνικά σοσιαλιστέ το 81 <Τοί> Τούτοι εδώ όλοι αυτοί, όλα αυτά τα λεπίδια τα οποία έτρεξαν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπουν στην κολυμβήθρα του ΣΥΡΙΖΟΑΜ. Και θα βγούνε αριστεροί κυβερνήτε μαζί με τον Αλέξη. <Το <λέξε> Περίμενε σου λέω, κάτσε, δεν είδες τίποτε ακόμη. <Το> δεν είδες τίποτε <Το> ακόμη. <Το> Βέβαια, Αλέξη, φιλικά τώρα, εντελώς φιλικά θα σου το πω, και να είσαι σίγουρος ότι ο πραγματικός σου φίλος εγώ είμαι. Αυτοί που, σου, που, σου, που είναι γύρα-γύρα και σε γλύφουνε, είναι αυτοί που θα σε, θα σε βαρέσουν πρώτοι. Απλά θα σου πω το εξή Αλέξη μου. Όσο περισσότερους... Έχεις εκεί μέσα και χώνεις Τόσο περισσότεροι θα είναι αυτοί που αμέσως Μόλις βγει στην εξουσία θα σου τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια Μην τους βλέπεις τώρα με πάθος που αγωνίζονται για πάρτι σου Για άλλους λόγους αγωνίζονται για πάρτι σου Για να μην χάσουν τα παντεσπάνια τους, τα κλεψιμέικα του Και όλα αυτά τα πράγματα Πάντως εκείνο το οποίο σου λέω σίγουρα Γιατί εγώ είμαι ο πραγματικός σου φίλος Πίστεψε το αυτό λοιπόν. Ε, είναι ότι όλοι αυτοί Θα βιαστούν ποιος θα σου πρωτοτραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια Και θα σου πω και κάτι άλλο Αλέξη Θυμήσου ότι εσύ δεν είσαι Ανδρέας Παπαντρέου Να έχεις ολόκληρο σύστημα από πίσω Γενιές ολόκληρες Από το γέρο της τρομοκρατίας Μητσοτακέους και τέτοια Κα, Κατάλαβες σου λέω έτσι Να είσαι στο απειρόβλητο Θα σε φάνε λάχανο μεγάλε η, η, η, η δική σου εκεί, γύρω αυτή, αυτή που σε χτυπά την πλάτη αυτή τη στιγμή, ας τα πάμε παρακάτω. Καλέ επιτυχίε, Αλέξη μου! Και τελειώνοντας λοιπόν το, το τσίρκο που έκανε στάσει στα Γιάννενα γιατί με την πενθύμερη του Αλέξη, βέβαια το δυστύχημα για μα, ξεκιν... για όλο τον κόσμο δηλαδή, όχι για μα, ε, θα ξεκινήσει όταν θα τελειώσει η πενθύμερη του Αλέξη. Που θα τον ξυπνήσουν μια μέρα από την ύπνοση και θα του πούνε σε κάνουμε πρωθυπουργό. Τότε λοιπόν ξεκινάνε τα ωραία. Μακάρι να υπάρχει αέρα να τα λέμε, Κυρία μου και κύριε μου, τι είναι τούτο εδώ πάλι. Αυξήθηκαν ένα εκατομμύριο, ένα δι, ένα δι. Να αυξήσει τα έξοδα πρότεινε η κυβέρνηση, να βάλει και λαχείο. Βέβαια, στου στους τρει πεθαμένου, μέτρα ενό δι πρότεινε η κυβέρνηση στην Τρόικα και θα βάλει και λαχείο για να αυξηθούν τα έσοδα από φόρου. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι κυβέρνηση μεγάλη Και η απορία μου δεν είναι με τους δημόσιους υπάλληλους Η απορία μου είναι με όλους του ιδιωτικού τομέα Και τους συνταξιούχους Λοιπόν τι, τι έκανε αυτοί οι κυβερνήτες Δύο πράγματα Κόψανε μιστούς και συντάξεις Από εκεί που ήταν εύκολο Και από εκεί και πέρα κάνουνε πεγνίδι Για να διατηρήσουν το στρατό του Και τώρα μάλιστα Προτείνουν μάλιστα μέτρο Να βάλουν λαχείο με κέρδη για τους πολίτες αφού σου θυμάσαι που θα σου δίνανε μίξερ ε, αυτοκίνητα άμα πήγαινε και ήσουν αρουφιάνος θυμάσαι αυτό τώρα λοιπόν θα σου φτιάξουν λαχείο Μεγάλε, ε, ε, τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι απλώς πατριωτικά δεν είναι για να λύσουν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι για 100 χρόνια μπροστά τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Αυτή δεν, δεν είναι κυβέρνηση αυτοί δεν είναι κυβερνήτε. αυτοί είναι να πούμε δεν βρίσκω δεν βρίσκω βόητα! Δεν βρίσκω, σου λέω! Κυρία μου, καλά δεν ξέρω αν είδε. Την ώρα που πήγε να κάτσει, κάθεται πρώτο ο Τσίπρα στον καναπέ και μετά έκατσε ο Βενιζέλο. Και πρέ. τάγκ! Εκτιμάχτηκε ο Τσίπρας στον αέρα. Συναντήθηκαν να πούμε οι άντρεδε τη Ελλάδα: Τσίπρα και Βενιζέλο. Τώρα τι να σου λέω για την εξωτερική πολιτική, για, για, όταν συνεννοεί το Βενιζέλο με τον Τσίπρα για ισχυρή Ελλάδα, εσύ τώρα εντάξει γύρνα πλευρό. Γύρνα πλευρό και εντάξει το, το, Θα το δεις το έργο αλλιώς Θα το δεις το έργο Το έργο θα το δεις Ούτως ή αλέως θα το δεις πολύ σύντομα Ναι Μπράβο ναι Μπράβο μπράβο, μπράβο. Ο Γιώτα Πέντε και ο Κουραμπιές Συζητούσαν για εφημερίες Για του το δόνα Ακούστε τώρα να πούμε, αυτού πρέπει να του συλλάβουν για κλέφτε και για διακίνηση όπλων. Προσέξτε. Κενά οι φωτογραφίε, να πούμε με τα αυτόματα. Έφυγε λέει ο Αβραμόπουλο και του έκανε δώρο, άλλω ένα Τόμψον. Όπλο κανονικό. Προχθές πήγε ο Δένδια, να πούμε, στον Παπούλια και του πήγε όπλο. Ξέρω πώ τα λένε αυτά, Εύ. και διάολο τα λένε. Και φωτογραφίε, τα όπλα. Τι είναι τα όπλα και τα μοιράζεται στου παπούλιδες, παπούλιδες και στου Αβραμόπουλου. Τι είναι τα όπλα. Μιλάμε, είναι να γελά. Μιλάμε, οι άνθρωποι κάνουν διακίνηση όπλων. Το καταλαβαίνει. Βέβαια, θα μου πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξουν και αυτοί τον άντρα. Κάνουν δώρο μεταξύ του όπλα, τα οποία όπλα τα παίρνουν από το στράτευμα. Το καταλαβαίνει από το πράγμα. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι, είναι να γελά. Του βλέπει εκεί χαμογελαστού, δίνει ο ένα τον άλλον αυτόματα. Ε, δεν είναι ρέπλικες Είναι κανονικά όπλα. Δηλαδή, αν μπει στο σπίτι του παππούλια τώρα, να το πάρει αυτό το όπλο. Θα σε κατηγορήσουν, ξέρω εγώ να. Δηλαδή, ο Παππούλια έχει αυτόματο σπίτι του και ο Αβραμόπουλο. Αυτόματο, Τόμψο. Άμα σου βρουν ένα κανένα σου για να καθαρίζει τα φασουλάκια, θα σε πάνε σούπιτο, να σε κατηγορήσουν για χρυσαυγήτη. Αλλά είναι αλλιώ ο να το δίνει επίσημα να πούμε, ο Υπουργό του να σου δίνει δώρο ένα αυτόματο στον πρόεδρο. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Καλά είπε ο φίλος, να πούμε. Ο Γιώτα πέντε, και ο... η Ντακώτα και ο Κουραμπιές μιλάνε για χειροβομβίδες <Το Τι έγινε ρε παιδί μου το έργο του αγωγού South Stream του σταμάτησε ο Πούτιν γιατί ρε παιδί μου Α για τις κυρώσεις που του έκανε η Ευρώπη με πολέμαρχο το μπαίνει μπροστά κλείνει συμφωνία με την Τουρκία για κόμβο διακομιδής φυσικού αερίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα και χαίστηκε ο Πούτιν παρακαλώ. My <laughs> breath is ready now To blaze upon his loyal world Below, all feel gay When Johnny comes marching home Yeah Ha <laughs> <laughs> ha <coughs> <coughs> <laughs> Έλα <Δε> ε, ήρεμα, έλα, έλα, <Δε> έλα, έλα, έλα, <Δε> γεια Ναι ρε, <Δε> <νερα>, τι είσαι <Δε> εσύ, πρόεδρος Δημοκρατίας, σου κάνουν δώρο όπλο <Δε> Τέλος λοιπόν το έργο South Stream Μετά τις κυρώσεις που του έκανε ο Πολέμαρχος Βενιζέλος <Δε> Είδες, ο πρώτος που κίνησε, Πολέμαρχος <Δε> ο Βενιζέλο. Ναι <Δε> <δε> σου λέω <Δε> Ντακότα μεγάλη τώρα Κάποιοι παλιοί ξέρουν τι είναι Ντακότα Οι καινούργοι δεν ξέρουν, έχουν αμερικάνικα συνθήματα του χάμπουργερ ναι, ψωμί μπριζόλα κοκακόλα. Έλα παρακαλώ. Χασόρθος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό που λέμε τηλεακροατή μου το timing, ελληνικά, δεν λέμε το timing. Ο κουραμπιές, να πούμε, έχει με, με τη Dakota, Συζήταγαν για την εξωτερική πολιτική και απέναντι ο Αρκούδος να πούμε με τον Τούρκο έγκλαιναν συμφωνίες. Κατάλαβες να γίνει το timing ρε παιδί μου που σε τρελαίνει. Για μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Εε yeah, ανεξάρτητη Ελλάδα μεγάλωνε με άντρες τύπου Τσίπρα, Σαμαρά, Βενιζέλου. Μπαλ... Oh, μην ξεχνάμε τον Μπαλτάκος. Τον Μπαλτάκος. Μάλιστα μου εδώ τι με Έλληνε αυτό, μου στείλει ένας φίλος. Α, ah, του κάνανε και τραγούδι του και ρίζα του Κ Ρίζες του Μπαλτάκου μάστα, στα ρουτς Ρουτς του Μπαλτάκου Μπαλτάκος ρωμάκα Ότι φασιστοειδες Είτε. επιβίωσε 70 χρόνια στην Ελλάδα Ξεκινώντας με τα αμφιλιακά Να ρουφιανεύει Κουκουλοφόρος Είτε. Να γλύφει Να σκοτώνει ω παρακράτος Λέγη με γκουτζαμάνι και όχι μόνο Λοιπόν μπαίνοντας μετά στα κόμματα Και γεννόμενο σοσιαλιστής δεξιό κτλ Σήμερα Σήμερα που η κοινωνία έχει ανάγκη να σε κάπου Ποια κοινωνία θα μου πεις Πάει κάνει κόμματα Κάνει τόνα κάνει άλλο Και βλέπεις ότι είναι πρώτη μούρη Πρώτη μούρη στις δημοκρατικά, δημοκρατικά Μέσα μαζικής εξαθλίωσης Αφιερωμένο Αφιερωμένο εξαιρετικά I will my ναι Λοιπόν my Κυρία μου και κυρία μου Δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη σου λέω Thoughts Τίποτε δεν έχουμε Συμφωνία Τσίπρα με Ιερόνυμο δεν σου λέω τώρα Ο Τσίπρας συμφώνησε με τον Ιερόνυμο, τον Αρχιεπίσκομα Ζουέ. Τον Τζερόνυμο δεν Για να κάνουν συζήτεια και φιλανθρωπία για τους φτωχούς Έλληνες εδώ καλά το πρόσωπο της εκκλησίας το γνωρίζουμε τώρα αιώνε. αλλά το πρόσωπο της αριστεράς, του Τσίπρα αυτό με τις φιλανθρωπίες δηλαδή πως να σου πω ρε παιδί μου είναι ε, ε, στην αγκουροντούματοσαλάτα όσο απαραίτητο είναι το κρεμμύδι τόσο απαραίτητη είναι και η φιλανθρωπία στην αριστερά δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις δηλαδή είναι, είναι κάτι κόλλος και βρακι που λέμε δεν γίνεται αριστερά χωρίς φιλανθρωπία κυρία μου και μου Κουραστικός θα γίνω Και θα επαναλάβω Δεν είδαμε τίποτε ακόμη Συσίτια φιλανθρωπίας συμφώνησε Ο Τσίπρας, ο Αριστερός Το τονίζω Τσίπρας Με το τζερόνιμο. Το τζερόνιμο των Αρχιεπίσκοπα Και καλά, εντάξει Ο Γερόνιμος στη δουλειά του είναι Είναι δουλειά του, αιώνες τώρα Αλλά του Αριστερού Είναι δουλειά η φιλανθρωπία Ερώτηση Απάντηση Απάντηση τρεχάτε; Παρακαλώ <Και>, θα γίνει παπατσίπρας μου; <Και>, Ξέρω ότι θα είναι. <γυθεί> Τι <μια> σου να; Τι να σου πω τώρα, αυτά, αυτά δηλαδή. Έλα, για. Αυτά, φίλε, να σου πω κάτι. Αν υπήρχε ένα σοβαρό άνθρωπο εκεί μέσα, λέμε τώρα ρε παιδί μου που δεν τον ενδιαφέρεται η βόλεψή του. Απ' τα κεντρικά, γιατί έχει και αριστερέ πλατφόρμε. Γέρνουν εκεί, το λαφαζάνε, ποιος... Θα του λέγει... Ελά, εδώ ρε πάλι, Μετάξει, έχουμε... το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα να πούμε για να πάρουμε την εξουσία. Ε, δεν γίνεται. Ξέρει κάτι που κάπου δηλαδή. Κάπου Κάποιος κάποτε Δεν γίνεται, δεν συνάδει η αριστερά με τη φιλανθρωπία Δεν συνάδει η αριστερά με τη φιλανθρωπία Για άλλα πράγματα Αγωνίστηκαν κάποιοι αριστεροί κάποτε Πάντως το μόνο που δεν περιείχε Ο αγώνας τους και η ιδέας τους ήταν φιλανθρωπία Δεν γίνεται Δεν γίνεται Κι όμως το έκανε και αυτό ο Τσίπρας Συμφώνησε με το με τον ιερώμενο, όπως το λένε εκεί να τον κάνει αρχιμαντρίτη παρακαλώ να σε καλά παλικάδι ναι ναι ναι ναι, να σε καλά τρέχει. Να σε καλά. Δυστυχώ για μία ακόμη φορά το κεφάλι του Κασίδη και η πλάτη του θα περάσουν πάρα πολλά. Διότι τώρα, Κοιτάξτε μεγάλε, ε, μπορεί να πιστεύουν αυτοί όλοι που χώθηκαν εκεί ότι είναι μέρες του 81 τώρα και, τα, και αυτοί όταν πήγαν στον Αντρέα δεν πίστευαν ότι θα φάνε και τα... Αλλά για να διατηρήσουν τα, τα κλεψιμέικα και τα κεκτημένα τώρα νομίζουν, νομίζουν ότι θα του τα διατηρήσει ο Τσίπρα. Ορίστε Καλώς το παιδί Τι hey, δηλαδή Για πες το Τους τα λέω αλλά δεν ακούνε Είσαι λιγότερο <Δεύτε>, ναι, Έγινε; ε, Έλα για. Λοιπόν κοίταξε να δεις Κώστα να σου πω κάτι τώρα Επειδή είπες, στο εγώ τους δημόσιους υπάλληλους, τους φίλους Τους το και τους το λέω πάρα πολύ απλά Στράγγιξαν τα πάντα από τον άλλο τον τομέα Άρα ό,τι κάνουνε πια Τα κάνουνε για να σας μαζέψουνε ό,τι έχετε εσείς Πρώτον και να σας βάλουνε στο κεζί να Όχι για μισθού πείνας Μιλάμε για μισθού δουλειά. Τέλο πάντων να μείνει μέσα κουράζω τώρα, εκείνο που θέλω να σου πω να πούμε φίλε μου είναι Ξέρεις ποιος θα αλλάξει το χάρτη του τραγουδάκι που λέει σβήστε μα από το χάρτη Ναι, ο Λικούδης, ο Λικούδης. τι είπε ο Λικούδης. τι χάρτη θα αλλάξει Του χάρτη θα τον κάνει τι, οχ, θα αλλάξει το χάρτη, θέλει να προλάβει, άσε, άσε, άσε Ποιες μας ρε τι παινά, πούμε Δηλαδή έχουμε γεμίσει σκάτα Με συγχωρείς ρε φίλε να... Με συγχωρείς ρε φίλε Δεν γίνεται διαφορετικά ρε. Αλλάξε το χάτι ο Λικούδης τώρα Λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις να κουβεντιάσουμε Όποιος θέλει μας λέει τη γνώμη του Η πρώτη είναι για τους Σύριους πρόσφυγες που δέκα μέρες Βρίσκονται στο σύνταγμα Κάνουν απεργία ζητώντας τα αυτονόητα Οι άνθρωποι αλλά χαλάνε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα, δεν μπορεί ο Μπουμπούκο να βγει να κάνει με την ντόνια, πώ τη λένε εκεί, την Μπουμπούκενα, να κάνει τα ψώνια, και οι παλαμακιστέ του Μπουμπούκου, και το φασιστοειδές αυτό, αυτό το ελληνοφανέ καρτούν, αυτό το φασιστάκι τη κοινωνία, το οποίο το χρειάζεται πάρα πολύ το σύστημα και το προβάλλουν συνέχεια από τα κανάλια, βγήκε λοιπόν και είπε να του πετάξουν του ανθρώπου σε κανακιάδα εκεί πέρα, Κυρία μου και κυρία μου, το δυστύχημα. 70 χρόνια τώρα είναι ότι η κοινωνία αυτή βρήθη μπουμπούκων φασιστοειδών τα οποία επιτέλους βγάναν το πραγματικό τους πρόσωπο γιατί μέχρι πριν 10, 20, 30 χρόνια ας πούμε όσο να είναι έλεγαν κάτσε με φάμε και καμιά σφαλιάρα. Μάλιστα πολλοί από αυτούς είχαν δοκιμάσει την ανοιχτή παλάμη όχι σε μουτζα σε σφαλιάρα στον καλοθρεμένο σβέρκο τους και καθόταν στη γωνία λέγε με πλεύρη. Μπαμπά όχι γιο Λοιπόν Χανφάι, ε, Καλό ξύλο θα έλεγα Μπουνίδι καλό σου λέω Μετά αλλάξαν τα πράγματα Ήρθε ο σοσιαλισμός, ο Μέσω του ΣΥΡΙΖΑ Καταργήθηκαν αυτά Και τώρα λοιπόν έχουμε φασιστοειδή Τέτοια ε, τύπου μπουμπούκου Τα οποία φυσικά και προβάλλουν Η δημοκρατική ε, Τηλεοπτική Διαβλή, όπως θα έλεγε και ο μορφωμένος όπως λένε και ζητάει να τους πετάξουν σε κανένα σκουπιδοντεναι του του Σίριους. Τι να σου πω εγώ τώρα εσύ δεν τον έχεις εκεί εσύ δεν τον ψήφισε ή εσύ δεν τον βλέπεις άρα ο καθρέφτης σου είναι το φασιστοειδές μπουμπούκος. Το δεύτερο που έχουμε να σημειώσουμε Ακούμε και τη γνώμη σα. Αν θέλετε, είναι ότι αυτό το ανάλγητο κράτο αφού έκανε ό,τι έκανε σε αυτό το παλικάράκι εκεί στο Ρωμανό, το σαπίσαν στο ξύλο για διάφορα. Λοιπόν, ε, με του νόμου αυτού του ανάλγητο κράτου έδωσε εξετάσει και πέρασε στο πανεπιστήμιο και του λέει: Όχι, ρε. Μα έχω δικαίωμα, του λέει ο άνθρωπος, Δεν με δικάσατε για τι παρανομίε μου, αυτέ που είπατε, με, με, με σκοτώσατε, με βαρέσατε, με πιέσατε φυλακή. Μου δίνετε το δικαίωμα να δώσω εξετάσει. Όχι. Που λένε δεν θα πα να, να φοιτήσει, δεν σου δίνουμε ρε δεν σε γουστάρουμε εμεί. Όπου του συμφέρει δεν σε γουστάρουμε. Και κάνει 20 πόσε, 30 μέρες 25 μέρες απεργία πείνα με κίνδυνο τη ζωής του και κοφεύουνε οι προοδευτικάντζες όλοι. Ε, βέβαια έχω να ε, ε, στην ομάδα των ε, ε, αναρχικών στη Θεσσαλονίκη. Αναρχικών λέμε τώρα παιδιά, μην πιάνε στα μια κουβέντα, είναι αριστερή, σαν τον τζίπρα, αυτή για του απολυμένου. Το σουτιέν το πρίτυρε να πούμε, απέλυσε 3 δύο εκεί από το πρίτυρε και πήγε ίσω ο ενερχικό πυρήνα τη Θεσσαλονίκη. Όξω από το μαγαζί, κατάλαβε. Ε, σου λέει. Ε, όλο και καμιά κάμερα. Δεν βρίσκει άκρη πουθενά. Μεγάλε, η κοινωνία δεν είναι κατακαιρματισμένη. Απλά <Τι> δεν βρίσκει άκρη, μιλάμε πουθενά. Πουθενά σου λέω. <Τι> Οπότε έχουμε αυτέ τι δύο περιπτώσει για τι οποίε. Δεν ακούω να σημειώνεται τίποτα Απ' τη μία το φασιστοειδές Ρα! Μπουμπούκο το οποίο αλωνίζει Αλωνίζει κυριολεκτικά Και απ' την άλλη φυσικά έχουμε Το Φουρα! Συμπεριφορά αυτού το ανάλγη του ανάλγητου Κράτος απέναντι σε έναν Νεαρό τον οποίο τιμώρησε έτσι Να έλεγα ότι δεν τον τιμώρησες Άλτα. Εντάξει παρακαλώ <συμπεριφορά> Ετσι συγώνει, αλήθεια, τι θες; Δεν διακίνει όπλα ο Δένδιας με τον άλλον εκεί πέρα Γιατί τους έπιασε κανένας όχι Είναι διακίνηση όπλων μεγάλη άστα τα δώρα τώρα και τέτοια yeah. Φυσικά τώρα να σε καλά ρε φίλε Μου πήρε τηλέφωνο yeah. Το φασιστοειδές πρέπει να κάνει τα, των, τα Χριστούγεννά Τον ανάψει το λαμπάκι του Να γεννηθεί ο Χριστός του Διότι οι Σύριοι πρόσφυγες δεν έχουν Χριστό yeah. Κατάλαβε, είναι, είναι διαφορετικός Ο Χριστός των Σύριων Προσφύγων που είδανε και τι δεν είδανε τα τελευταία χρόνια στη Συρία λοιπόν οπότε πρέπει να γεννηθεί ο ροδαλός Χριστός του φασίστα του Μπουμπούκου, του Γορίδη, του Μπαλτάκου όλων αυτών των φασιστοειδών να αντελάξουν δώρα, να πιάσουν πρώτο στα τραπέζι πίστα στις εκκλησίες όπου θα μας δείξουν πόσο χριστιανοί είναι και τα γνωστά για να τσιμπάει το πρόβατο και το πρόβατο καλά μερικάζει χρόνια τώρα χρόνια τώρα κυρία μου και κύριέ μου ο Σαμαρά έστειλε μήνυμα. Είδατε που σα είπα χθε ότι θα γίνει Αμερικάνικο φόρουμ με το επενδύσεις στην Ελλάδα που θα πάνε, θα φάνε, θα πιούνε οι υπουργοί κτλ. Μην ξεχάσω να σα πω ότι όπου γάμος και χαρά υπορδίλω πρώτη, ποιο θα είναι μεταξύ ο άλλων και η Αριάννα Χάφινγκτον. Ε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κλάσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χωρί να το ξέρει και να είναι παρούσα η Αριάννα Χάφινγκτον. Πάει <Ρι> <Ρι> <Ρι> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... Ναι, ναι... Εμείς δεν έχουμε μυαλό να το σκεφτούμε αυτό, τον Μπουμπούκο περιμένουμε... ...και τους Σαμαρά... Ναι. Έτσι. ...κάτι... ...ποιος να το κάνει ο Σαμαράς... ...Άρα ναι, ...έτσι... Ναι. Να, καλά. να καλά Φίλε μου να σου πω κάτι Μιας και εφέρθηκες, Δεν θα κάτσουμε τώρα να μιλήσουμε για τα κόλπα που κάνουν Οι Οι, οι εξουσιαστές Αν θε, Δεν θα θα ακούγες αυτές τις εκπομπές Αλλά από την εποχή που, τις, που Αυτό αυ την εποχή αυτού του οποίου ονομάζανε λαθρομετανάστευση, είχαμε κάνει τεράστια ρεπορτάζ. Στα οποία σα είχαμε παρουσιάσει στο πώ ακονομάνε για κάθε κεφάλι που μπαίνει στην Ελλάδα. Όχι οι δουλέμποροι, αυτοί που αποκολούν δουλέμποροι. Η ελληνική πασοκογενή ε, συμπορία. Σα τα είχαμε παρουσιάσει πριν 5, 6, 7 χρόνια. Ολόκληρα ρεπορτάζ. Οπότε τώρα, πρόσεξε. Δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε το τι κάνουν στου Σύριου αυτή τη στιγμή. Οι, οι Έλληνες μαλάκες με τους παγκόσμιου μαλάκες λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρόβλημα έχουμε ένα πρόβλημα τα ίδια που κάνουν στους Σύριους τα κάνουν και μέσα στην Ελλάδα, στους Έλληνες στους αυτού που σφάζουν λοιπόν, το, είδες να σου λύσει κανένα πρόβλημα ο Σαμαράς και Μπουμπούκος λοιπόν, οπότε λοιπόν το θέμα, δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα ανθρωπιστικό χέστω το ανθρωπιστικό λοιπόν, αλλά το να βγαίνει ένα, ο, ο Καλαγκιόζης τώρα του συστήματος και να λέει χωρίς να, να του, του βουλώνει το στόμα κανένας αυτά που λέει. Είναι λίγο τραβηγμένο ρε, αδερφέ Είναι λίγο τραβηγμένο. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Ορίστε. Χέλα ρε. που είσαι ρε, τέρα. καλά. Μπράβο. Αυτό είναι. Μεγάλη επιτυχία. αλλά θα είπαμε αυτά, λέμε Τι είμαστε Τι είμαστε το μεγάλα Αφού μέχρι και ο Μπαλτάκος κάνει κόμμα να βρούμε την ευτυχία Πέρα μου Παντού κάτι, παντού υπάρχει μια ελπίδα Και στη δίνει και ο Μπαλτάκος ακόμα Τι άλλο θέλει; Εντάξει Έγινε Να είσαι καλά Έλα, λοιπόν, τι σου λέω να πούμε, Όλοι ψάχνουμε τον Μπαλτάκο. Ακόμα και ο Μπαλτάκο θα σου δώσει η ελπίδα. Να μην ξεχάσω λοιπόν να σε ενημερώσω ότι ο Σαμαρά έστειλε μήνυμα εκεί, που ήταν μαζεμένοι, και του είπε το εξή. Προσέξτε, προσέξτε, μαζί με την Ελλάδα ο, Σαμοράς, ο Σαμαράς δεν πουλάει τα ακίνητα, πουλάει και, τα, και τις, το, το έμψυχο υλικό. Του Έλληνε, προσέξτε τι είπε. Δώστε λίγη σημασία ρε, σε αυτά που λένε οι αρχηγοί σα. Πρέπει να υποφεληθούμε από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέ και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι η χώρα να γίνει ελκυστική για του ξένου επενδυτέ. Τι ακριβώ, Ποιο ακριβώς είναι το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό σου, δε μεγάλε Ποιο ακριβώ είναι το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό σου που τεχνιέντος έχει αποδυναμώσει τη χώρα από νέου ανθρώπου. Τέχνη έτο έχει αφήσει αγράμματα γενιέ και γενέ. Παρακαλώ το γίνει του αφιόλι. Ε είναι το σπεντόρον να δεσμεύει. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Λοιπόν που λε, μεγάλε, θα σου πω κάτι. Εκείνο που προβάλλανε για τις χώρες της, πώς, τι χώρε τη. Πώ τη λένε εκεί πέρα, τι. Όχι, Μέση Ανατολή, πώ διάλαβε τι λένε. Τα Ιλάνδη και τέτοια ήταν τα φθηνά εργατικά χέρια και η πορνεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεν νομίζω φυσικά να τολμήσει κανένα εισαγγελέα να φωνάξει το Σαμαρά να του πει τι λε, Ρε Παπάρα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, διότι ο Σαμαρά αυτό κάνει αυτή τη στιγμή σου λέει έλα επενδυτή έχω και σκλάβους να εργαστούμε έχω... αυτό λέει με το ανθρώπινο κεφάλιο, όπου θα... ο επενδυτής θα δουλεύει σε ένα ασφαλές σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα ζώα λοιπόν, διότι έτσι μας αποκαλεί ο Σαμαράς δεν πρόκειται να σηκώσουν κεφάλι. λοιπόν επίσης τόνισε προσέξτε ο Σαμαράς ότι ετοιμάζει φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τους επενδυτέ. Να είναι καλά οι επενδυτές μεγάλε Και όχι το ζωικό κεφάλαιο Αυτό Αυτό έτσι σε είπε και με είπε Ζωικό κεφάλαιο Μεγάλε νομίζω Τι άλλο δηλαδή να σου πούνε Το ότι θα πονέσει το χέρι σου από το παλαμάκι Μόλις εμφανιστεί ο ίδιος Ή ο εκπρόσωπός του Αναλόγου ε, φασίζουσας Κατάστασης ε, στην περιοχή σου Είναι γεγονός Διότι Εφόσον δεν καταλαβαίνεις τι λένε Καλά κάνεις και τους ε, τρέχεις από πίσω τους Να παγώσουμε τη μεταρρύθμιση της σκέψης Ακούστε τώρα Ακούστε Ακούστε Αυτή είναι Να παγώσουμε τη μεταρρύθμιση της σκέψης Αυτό τώρα είναι υπουργός Έχει και όνομα λέγεται Μηταράκης Και έγραψε στο Αμερικάνικο Φόρουμ να πα... Συγγνώμη Όχι να... Να, παγιώσουμε. να παγιώσουμε Τη μεταρρύθμιση της σκέψης Προσέξτε, ο άνω, ο βλαξ, ο υπηρέτη του Συστήματος, το παιδί, ο σφογκοκολάριο, το παιδί για όλες τις δουλειέ, πιστεύει ότι σκέπτεται. Οι μάγκε που τους τα γράφουν πάντω, φαντάζομαι να παίρνουν καλό μεροκάματο. Αλεγχρινά. Πιστεύει ο μεταάκη ότι έχει σκέψη. Εγώ τι άλλο να σου πω. Χαίρετε. Ο Γκογιάλ στο Αμερικάνικο Φόρουμ που είναι επικεφαλής της Τρόικα το ξεκαθάρισε το τοπίο περί εξόδου, της Ελλάδας, περί εξόδου της Ελλάδας από την επιτήρηση είπε επιλέξει. το πρόγραμμα για την Ελλάδα τελειώνει το 2016 η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να τις ολοκληρώσει τα άλλα λόγια είναι για αγάπες λέλουδα και φυλάκια πολλά η Βιβάρτη αγόρασα και τη με βγάλω όχι θα την άφηνε Σιγά, γιατί δεν μπορεί να τα. Κυρία μου και κυρία μου, αχ, καλά, σε παρακαλώ. Τώρα να κάτσουμε να τσακωθούμε, γιατί η, η ανταποκρίτρια των Times, Sunday Times, έγραψε ότι η Αμφίπολη είναι κοντά στε... στα Σκόπια. Λοιπόν, η Αμφίκα τώρα, σε παρακαλώ. Είναι γνωστό φρούτο στην πιάτσα τώρα. Από το 2 μέχρι το 2 Αντί αμιβής, έφτιαχνε ελληνικά τηλεοπτικά προγράμματα για το Υπουργείο Γεωργίας. Καταλαβαίνεις όταν μιλάμε για γενίτσαρους Λοιπόν, παράλληλα πληρονόταν και από το CNN και από το New York Times ως ανταποκρίτρια Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ορίστε Τόσο δεν έκανε Δίπλα, σωστά. Δεν μόλις, η, η, η, η Άρτα είναι κοντά στη Μύκονος. Δίπλα, έτσι μπράβο. Δίπλα. Τι μας χωρίζει ρε. Έτσι, σωστά. Έτσι. Μα εμείς δεν λέμε αυτό. Η κοπέλα καλά έκανε, απλά εξάρουμε την επαγγελματική σωστά. της σταδιοδρομία. Έλα, καλημέρα. Έχει έτσι, <laughs> α, ναι, θα σου πω τώρα. έλα. Ναι, δεν έχω τα φώτα για τον νεκρό Άναψε φλάσο ο νεκρός και την κουπάνισε <σ σ> um> Η Ανθήκαρα Σάβα Λοιπόν Το κορίτσι μπουμπούκε Δηλαδή μιλάμε για επαγγελματία και Αδέκαστη δημοσιογράφα Έλα Ναι <σ σ> um> Ναι <Για> Ναι <Για> Εντάξει τώρα τι να κάνουμε τώρα Καλά είπαμε να πούμε Ξέρεις πόσες καρασάβες ρε, ρε σιά, δεν μπορείς να μετρήσεις τι καρασάβες που υπάρχουν Τις ανθές καρασάβες Τους μπαλτάκους, τους βουμπού Δεν μετριώνται ρε παιδί Τα έχουμε ξαναπεί τι θες τώρα <Για> Είναι η πολυ Γκέγε! Γορνοτ Βουκουγκέγκε Λοιπόν κοίταξε μεγάλε Η καπνοπαραγωγή επειδή τα θέλει το κολαράκι σας των αγροτών Τα θέλει ρε με μου γεργαλιέστε Πως θα το κάνουμε τώρα Προσέξτε βράβευσαν στην καβάλα Τον πρόεδρο της τράπεζας Πειραιός Που τους νίκιασε γη Τους έδωσε δάνεια Τους πουλάει τα προϊόντα που θέλει η τράπεζα Ότι θέλει δηλαδή Για το πρόγραμμα συμβολιακής γεωργίας Και κτηνοτροφίας η οποία είναι και, Στην οποία είναι και χαγιάς η τράπεζα Πειραιός Και σε ρωτάω τώρα Εσύ θα τον βράβευες αυτόν Εάν δεν ήσουν του. Ερώτηση κάνω απλά Μουσική Κυρία μου και κυριέ μου Με σε παρακαλώ πάρα πολύ Το ότι οι Τούρκοι ανακάλυψαν την Αμερική Είναι γνωστό, το είπε και ο Ερντογάν 300 χρόνια πριν τον Κολόμβο Την ανακάλυψαν Απ' τις στέπες είχαν ξεκινήσει τις απάνω της Μογγολίας Και καβάλα άλογο πέρασαν στην Αμερική Αλλά ήρθε και ο Τούρκος Υπουργό Τεχνολογίας Και μας δήλωσε Ότι οι Μουσουλμάνοι πρώτοι ανακάλυψαν Ότι η γη είναι στρογγυλή. Είναι στρογγυλή Εγώ θα σου έλεγα ότι η γη δεν είναι στρογγυλή τέλο πάντων Αλλά αφού το είμαι Τι να κάνω, τι να κάνω ε, Με το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω Είναι μια διαμάχη Η οποία ξέσπασε μεταξύ δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ Γιατί λέει ο γνωστός μουσικοσυνθέτη, μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης Του είπε φίλος Του λέει ότι ε, Στη Μακεδονία λέει Πριν 100 χρόνια ορίστε Καβάλα, Στάλογο, περάσανε Μάλτα γιο Ναι, ναι, σωστά, σωστά Έλα, Ναι, Καλά λες, δεν βρίσκανε τη Μάλτα και πέσανε στην Αμερική Λοιπόν, εξέσπασε λοιπόν Μια κόντρα επειδή Ο μουσικοσυνθέτης, ο Κραουνάκης Ότι πριν 100 χρόνια Στη Μακεδονία δεν μιλάγανε ελληνικά Μιλάγαν βουλγαρικά Και εξέσπασε μια κόντρα Οι πατριώτες νεοδημοκράτες ξεχύθηκαν Λοιπόν, χωρίς να ξέρουν το γιατί να βρίζουν το τον κραουνάκι, δε άλλοι... <ρλίπι> <ρλίπι> λοιπόν, ακούστε κάτι <ρλίπι> και ακούστε κάτι πώς να σας <ρλίπι> ορίστε. Καλημέρα. Έλα μεγάλε που είσαι. Να είσαι καλά. Να σε καλά παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ΕΜΕΑ Να είστε καλά παιδιά από την ΕΜΕΑ Και και εσείς, σας διαβάζω Λοιπόν, έχω να πω το εξής Για να μην τσακώνεστε μεταξύ σας Και για να μην uh, πουλάτε μούρι Μέσα στο Με το κενό εγκέφαλό σας Να πάτε να ψάξετε Τι ήταν η Γρεκομάνη Τι έγινε στο μακεδονικό αγώνα Και αν έχετε καμιά απορία Και συνεχίσετε να κάνετε Αυτά που κάνετε Προσέξτε μη σηκωθεί ο καπετάν Χρήστος Κότας από τον τάφο και σας χώσει τίποτα στον κόλο. Yeah. Αυτά έχω να σας πω. Λοιπόν, με αυτά να τελειώσουμε. Αλλά δεν ακούμε και ένα ωραίο τραγουδάκι. Α, ας το ακούσουμε και ας το αφιερώσουμε σε όσους αφιερώσαν τη ζωή τους κάπου αλλού. και σκαμπάνες τραγουδούν από τα μεσάνυχτα τον όρθρο. Οι νεκροί, άδικα νεκροί όλου του κόσμου ποιες σκιές γίνανε σύννεφα και πέφτουνε βροχή. Είναι κρύα, δικανέ κρύο νου του κόσμου. Είναι κρύα, δικανέ κρύο νου του κόσμου. Ποιε μέρε και ποιε νύχτε στήσανε χωρό στα λόνια. Η νεκρία δικά νεκρή του κόσμου, η νεκρία δικά νεκ οι αβαλάριδες περνούν και τρέμυγοι σαν φύλλο που είναι νεκροί άδικα νεκροί όλου του κόσμου <Τοί> ποιοι σαν στερνά και συναυλίες φωνοδισιοπι. Είναι κρύια δικά, είναι νου του κόσμου. Είναι <Οι> κρύια δικά, νεκροί νου του κόσμου. Ποιοι κρέμα σαν Στεφανία του μαγιού. Τον ορκό τη άγια. Τη νεκρία, δικά νεκρή, όρου του κόσμου. Τη νεκρία, δικά νεκρή, όρου του κόσμου. Τη νεκρία, δικά νεκρή. Αυτά ήταν για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ Για την υπομονή σας Για την ακρόαση Και για τις πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε Γεια και χαρά σας fm steo